Δέκατο ο μάθημα Η ελληνική μαγειρική Αν δεν θέλει κανείς να φάει στο σπίτι του, πηγαίνει σε ένα εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα. Υπάρχουν ταβέρνες διαφόρων ειδών. Μερικές είναι κοσμικές ταβέρνες και ο κόσμος πηγαίνει σε αυτές για να διασκεδάσει. Σε αυτέ τις ταβέρνες μαγειρεύουν πολύ καλά και μπορεί κανείς να δει και να διαλέξει ομό το ψάρι ή την μπριζόλα που θέλει να του ψήσουν. Στις ταβέρνες συνήθως πίνουν ρετσίνα που είναι ένα κάπως πικρό ελληνικό κρασί. Όλα τα μέρη της Ελλάδος βγάζουν καλά κρασιά Ιδίω η κεντρική και νότιος Ελλάς, η Κρήτη, η Σάμος και άλλα νησιά. Επίσης πολύ συνηθίζεται η μπύρα. Η ελληνική μπύρα είναι πολύ ελαφριά και πίνεται παγωμένη. Αρχίζει κανείς το γεύμα του με σούπα, πιλάφι, μακαρόνια ή ορεκτικά. Η σούπα αυγολέμωνο γίνεται από ζουμί κρέατος, ρύζι, χτυπητό αυγό και λεμόνι. Τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια είναι σούπες από όσπρια με κρεμμύδι και λάδι. Το δεύτερο φαγητό είναι ψάρι ή κρέας και το κρέας μπορεί να είναι βοδινό, μοσχαράκι, αρνίσιο ή χοιρινό. Τα πουλερικά, το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι κάπως ακριβά στην Ελλάδα. Έχει πολλών ειδών ψάρια. Τα καλύτερα είναι το μπαρμπούνι και το λιθρίνι. Οι μαρίδες είναι μικρά ψαράκια που τρώγονται ξεροτηγανισμένα. Το αυγοτάραχο είναι ένα είδος χαβιάρι. Υπάρχει επίσης ο ταραμάς που είναι πιο φτηνός.